Notre vieille terre est une étoile ou toi aussi tu brilles un peu Je balade la balade la des gens heureux Η πολιετή σκληρή περίοδο κρίση τη πατρίδα μα. Τι άλλο να ευχηθούμε εμεί. Αφού τα λέει ο πρώτο πολίτη, δεν ο πρώτο. Ο Πάκη είναι ο πρώτο, αλλά και αυτό είναι ο πρώτο εκλεγμένο πολίτη τη χώρα. Έτσι ξεκινάμε την πρώτη live εκπομπή του 2016. Γιατί είχαμε και άλλε εκπομπέ, αλλά δεν ήταν live. Ήταν πεθαμένε. Ενώ τούτη είναι ζωντανοί, τουλάχιστον έτσι νομίζει. Καλή χρονιά, πλούσια χρονιά σε γεγονότα. Όπω και οι προηγούμενοι, με ωραίε σκέψει, θετικέ σκέψει, ωραία συμπεράσματα. Να βγάλουμε από αυτά τα γεγονότα δεν πρόκειται να γίνει ούτε αυτό, αυτή τη χρονιά. Δεν πρόκειται να βγάλουμε δηλαδή τα σωστά συμπεράσματα ή τα καλά συμπεράσματα, γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ στι προηγούμενε χρονιέ που προσφέρθηκαν για πολύ καλά συμπεράσματα. Γιατί να το κάνουμε τώρα, Μάλλον κάποιο μα δοκιμάζει, στέλνει τα καλά γεγονότα, τι ωραίε αφορμέ για σκέψη. Μόνο και μόνο για να δει ότι για άλλη μια φορά δεν βγάλαμε αυτά που πρέπει ω συμπεράσματα και κάνουμε τα ίδια και τα ίδια, τα επαναλαμβάνουμε μονότονα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Να κάνει λάθη ναι, αλλά να μην κάνει τα ίδια λάθη. Να κάνει άλλα λάθη. Όχι, εμεί εδώ έχουμε ένα κόλλημα. Ω λαό, λέω, η πλειοψηφία να κάνει τα ίδια λάθη. Δεν μπορούμε να τη καλάσουμε το χατήρι, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό. ίσως είναι και ωραίο, ίσω είναι και κάρμα, όπω λένε και η ειδικοί. Οπότε προχωράμε έτσι. Κρατάμε την ευχή του Πρωθυπουργού. Πολύ αιτή, σκληρή περίοδο και λιτότητας και πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε και καλύτερη ευχή πρόβλεψη μάλλον από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί σήμερα αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα όλων των ανθρώπων να συμβιώσουν και να πορευτούν το δικό τους δρόμο στο θάνατο. Μουσική <Ρι> De Αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα όλων των ανθρώπων να συμβιώσουν και να πορευτούν το δικό του δρόμο στο θάνατο. Το δικό τους δρόμο στο θάνατο. Α είναι ελαφρώ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η φωνή του υποψήφιου της νέας Δημοκρατία. Επιτίμου Προέδρου του ίδιου κόμματο είναι κόμμα ακόμη και παραμένει και ελπίδα του τόπου η Νέα Δημοκρατία. Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο Αλέξη Τσίπρας μιλάει για κάτι που αφορά του πάντε, όπω ξέρετε, εκτό από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ε, προέβλεψε τι ακριβώ μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον τόπο και με αυτού του πολίτε. Το ευχάριστο στο πρώτο δεκαήμερο του νέου έτους είναι οι εκλογέ που έχουμε την Κυριακή στη Νέα Δημοκρατία. Χριστίμου Βαγγέλη Μεμαρέκη, μπράβο! LET'S απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο δεν λέει το επιθετό του, γιατί λέει ψηφές με Κυριάκο η Βαγγέλη, η Μητσοτάκι με η Μαράκη, αλλά λέει ψηφές Κυριάκο και απέναντι Κυριάκο. Ξέχαμε ο Βαγγέλης με η Μαράκης. Ξέχαμε ο Βαγγέλης με η Λοιπόν, εγώ είμαι ο κύριο Μημαράκη, δεν είμαι ο κύριο Καραμαρίου. Λίσαμε πολλέ απορίε από αυτήν την βαρύτατη πολιτική σκέψη του Ευάγγελου Μεϊμαράκη, ποιο είναι, ποιο δεν είναι και ποιο είναι ο αντίπαλο. Έτσι μάθαμε, το ίδιο είναι ο Μημαράκη, ότι δεν είναι καραμαλή, ότι δεν είναι Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι επίση στην άλλη πλευρά απέναντι στην είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίο δεν λέει ονομά το του αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά στα προηγούμενα 40 Δεύτερα, Τη βδομάδα την κρίσιμη που ξεκινάει και θα καταλήξει την Κυριακή με την εκλογή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να βγει ο καλύτερο για να αναλάβει το κόμμα, να το κάνει καλύτερο ώστε να το εκλέξουν οι Έλληνε ω καλύτερη λύση με απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ που τότε δεν θα είναι καλή λύση. Ενώ πέρυσι, τέτοιε μέρε ήταν η στη λύση. Και ξέρετε, που έχουμε φτάσει φέτο τέτοιε μέρε να συζητάμε για το ασφαλιστικό. Σήμερα, για παράδειγμα, πάει ο Κατρούγκαλο, ενημερώνει του πάντε και το Βασίλη Λεβέντι, ο οποίο είναι το νούμερο 1 top. Παράγων του τόπου, ασχολούνται μαζί του όλοι με όσα λέει, με όσα δεν λέει. Κυρίω ερμηνεύουν τι ήθελε να πει ο πρόεδρο Λεβέντη. Έχει ενημερώσει ο κύριο Κατρούγκαλο όλου και θα ενημερώσει και του υπόλοιπου, γιατί του μισού έχει ενημερώσει μέχρι στιγμή. Και το βράδυ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία για το πολύ ωραίο ασφαλιστικό. Εμεί εδώ δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε επίσημη διαβεβαίωση του Αλέξη Τσίπρα και ξέρετε τι σημαίνει λόγο και τιμή του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το θέμα. Ω προ το ασφαλιστικό σύστημα. Η κόκκινη γραμμή μας είναι ευκρινή και απαραβίαστη. Oh, oh, oh. Δεν έχουμε σκοπό και δεν θα προχωρήσουμε σε 12η συνεχή από το 2010 ε, μείωση των κύριων συντάξεων. Oh, oh, oh. Δεν έχουμε σκοπό και δεν θα προχωρήσουμε. Συνεπώς να το ξεκαθαρίσουμε αυτό η συμφωνία ούτε περιγράφει ούτε περ πολύ περισσότερο απαιτεί νέες περικοπές στις κύριες συντάξεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τις κύριες συντάξεις. Και τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους κυρίως. Εφόσον ο Αλέξη Τσίπρας δίνει διευκρινίσεις ότι δεν πρόκειται να τις πειράξει. Γιατί μέχρι τώρα, ό,τι ηχητικό έχουμε του Αλέξη Τσίπρα για κάποιο θέμα, έχει πράξει, διαπράξει, Το ακριβώ αντίθετο, μου ρωτάει εδώ ένα ακροατή, ο Ιωάννη, αφού δίνει τι ευχέ κτλ. Θα έχουμε σήμερα τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Όχι σήμερα, ούτε αύριο, την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα, 11 του μήνα, να έχουν γίνει και εκλογέ στην Νέα Δημοκρατία την Κυριακή. Ωστόσο, να έχει φύγει αυτό ο βραχνά, να ξέρουμε πού ακριβώ βαδίζει ο τόπο, ο τόψο που έλεγε και ο Σιμίτη. Την άλλη Δευτέρα, λοιπόν, τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια, Δευτέρα και Τρίτη κανονικά, 10 παρα 10 παρα 5, κάπου εκεί μετά τη μουρμούρα των. Α, ο Αλέξης τσίπρα μόλι μα είπε ότι θα μειώσει τις κύριες συντάξει. Κάποιοι από αυτούς εκεί τους υπουργούς λένε θα μειωθούν οι επικουρικές Λες και έχει νόημα αυτό, έχει σημασία Ενιώ είναι το εισόδημα στην τσέπη του συνταξιούχου, Αν θα μειωθεί από τις κύριες ή από τις επικουρικές Μικρή σημασία έχει βεβαίω δεν παίρνουν όλοι οι επικουρικές Αυτό θέλει να πει αλλά μια μείωση θα έρθει τώρα σε πόσους Και σε ποιους θα συμβεί, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά κρατάμε ότι δεν θέλει να μειωθούν οι κύριες συντάξεις αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα. Άρα τι είμαστε όλοι που δεν θα μας μειωθούν οι κύριες τη Το 2016 που έρχεται θα είναι το έτος της ανάκαμψης και της ανασυγκρότηση. μια μερίδα με 12 πυρούνια. Αφήνουμε πίσω μα μια πολυετή, σκληρή περίοδο κρίση και μπαίνουμε στην επόμενη πενταετία της αναγέννησης της πατρίδας μας. Ρένα μου, σωθήκαμε. Σωθήκαμε, Ρένα και το Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμά ανήκουμε στου στους τυχερούς αυτού του κόσμου. Il tu le C'est un enfant il te ressemble un peu Je viens lui chanter la La des gens heureux Το 2016 που έρχεται θα είναι το έτος της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμά ανήκουμε στους τυχερούς αυτού του κόσμου. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει. Όλοι, όχι περισσότεροι, όλοι είμαστε οι τυχεροί, ανήκουμε στου τυχερού αυτού του κόσμου, όπω λέει και ο Αλέξη Τσίπρα, με τη δική του ευθύνη, τη δική του πράξη, τι δικέ του αποφάσει. Είμαστε οι τυχεροί, ανήκουμε στου τυχερού αυτού του κόσμου. Αυτό δεν μπορεί παρά να το δηλώσει, να χαρίζει με αυτό, να πανηγυρίσει που είμαστε οι τυχεροί. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα είναι τύχη. Δείτε τα ω τέτοια. Θα μπορούσε να έχαμε και ατυχίε και να μην ήταν η τύχη βουνό που έρχεται κατά πάνω μα. Ο Βασίλη Λεβέντη, λοιπόν, με πλασάρεται από τα μέσα ενημέρωση, γενικότερα από την κοινωνία, από τον καιρό, από τη συγκυρία. Ω πολύ σοβαρό παράγον, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, υπάρχει σε κάποιο παράθυρο, μιλάει, λέει προβλέψει, καταθέτει τι απόψει του για την οικουμενική. Θέλει να μπει σε μια κυβέρνηση, αλλά να είναι και άλλη, να μην είναι μόνο του, για να μην καεί και αυτό όπω ο καμένος, και, και, και. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι εμφανίζεται και λέει αυτά που λέει. Το θέμα είναι ότι. Τρελαίνονται τα μέσα ενημέρωσης, ερμηνεύουν μετά δημοσιογράφοι, αναλυτές, σχολιαστές, τι ακριβώς είπε, τι δεν είπε, τι άφησε να εννοηθεί ποιος ο Βασίλης Λεβέντης. Αυτό και μόνο δείχνει την κατάδια, όχι του πολιτικού συστήματος, αυτή έχει αποδειχθεί και με άλλες περιπτώσεις, αλλά των μέσων ενημέρωσης, την γοητεία και την, τον οργασμό, τους που νιώθουν όταν βλέπουν Βασίλη Λεβέντη να... Μιλάει και να περιγράφει όχι απλά τα αυτονόητα, αυτά που ξέρει και ένα παιδί 5 έκτης δημοτικού, αλλά επειδή είναι ο γέρων και ο νέος φρέσκος σοφός γέρων, πέφτουν όλοι πάνω του. Εμεί θα θυμηθούμε εδώ τη σοβαρότητα του ανδρός, γιατί έχουμε ανάγκη σε τέτοιες στιγμές να κρατηθούμε από μια σοβαρότητα. Κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά. Όχι, αμέσως. Να φύγει βγάζουμε. αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα mm -hmm. από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ έντιση στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνω να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο μήνες. Ναι. Ο Λεβέντης έχει περιεχόμενο και 2. κάποιοι που με ψηφίζουν και με στηρίζουν παντού, γιατί το κάνουν. Γιατί ε, δεν περιμένουν από τα κανάλια την κρίση από εφημερίδες από δημοσιογράφους να δουν ποιος είναι ο Λεβέντης. Βλέπουν ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλάει mm -hmm. και σου λέει γιατί να μην το ψηφίσουμε. <ΣΣ> Με τις γνωριμίες που έχω εγώ λεβέντηση στην Ευρώπη, μπορώ εντό διμήνου να βγάλω τη χώρα από τον νημόνι. Σε δύο μήνες. Ναι. Δεν τον ακούσαμε αν το είχε κάνει Σεπτέμβριο, αν έχει εμπίσει μια κυβέρνηση. Το Σεπτέμβριο τώρα τι έχουμε Γεννάρη. Θα είχαμε βγει από το μνημόνο και θα είμαι και ένα μήνα Καβάτζα. Εκτό μνη να τον αξιοποιήσουμε όπω εμεί θέλουμε πω τα αρέσει μικρή που μα δίναν, πάρα το τι θέλει με τα ταρέστα. Κάτι τέτοιο σχετικό. Δύο θέματα έχει η τζέντη, μια ακροατρία εδώ. Πρώτον τα αεροδρόμια στο Ιόνιο που έγινε δημοψήφισμα. Ναι. Μια ντροπ... το δεύτερο το κατάλαβα. Μια ντροπή να πάρω τον αποστολή να κάνω παραγγελιά. Χωρί ερωτηματικό μάλλον όλο αυτό. Δεν ξέρω την ντροπή που την έχει. Πάρε τον Αποστόλη, κάνε παραγγελιά, σας περιμένει, είναι εκεί στο 2.11.208.200. όσοι ώρα εμεί θα ακούμε εδώ τι έτος έχει μπει εδώ και τέσσερι μέρες, πιο ακριβώς έτος, πιο ακριβώς ναι, έτος μας έχει έρθει, όσοι εμείς θα συνειδητοποιούμε από τα λόγια, μεγάλο ανδρός, εσείς πάρτε να ζητήσετε παραγγελιές, ευχές και ό,τι άλλο θέλετε. Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας, Φέβαια. για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016 Μπράβο <στοί> Ναι μπήκε το 2016 Δεν έχει ξεκινήσει καν αυτή η σταδιακή Αύξηση του μισθού Αλλά ε, δεν έχει τελειώσει το 2016 Ώστε να ξέρουμε εμείς ελπίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα Δεν είμαστε και μόνοι μας Είναι κανένα 50% όσων ψηφίζουν Από εδώ και από εκεί Οπότε μέσα το 2016 ή μέχρι το 2016 Που ξεκίνησε εδώ και τέσσερις μέρε Θα γίνει και αυτό η αποκατάσταση του μισθού θα φτάσει στα 7.51 θυμόσαστε τι είχε γίνει με αυτό τότε που ρωτούσαμε τους πάντες πώ θα τα κάνετε γιατί είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό όχι θα το κάνουμε γιατί είναι αναπτυξιακό μέτρο θα είναι και πρώτη κίνηση μέρα μεσημέρι που έλεγε και ο Στρατούλης ε, στη ΛΑΕ τώρα εκεί που βρίσκεται όλα αυτά θα γίνουν το 16 δεν θα γίνει όμως μόνο αυτό το 16 που έχει ήδη αρχίσει 4 μέρες έχουμε και άλλο ευχάριστο γεγονότο Και φυσικά ο μεγάλος στόχος για την απομείωση του ελληνικού χρέους προκειμένου να ανακτήσουμε τη δυνατότητα πρόσβαση στις αγορές σημαίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε πάλι την κυριαρχία μας, την οικονομική μας κυριαρχία και αυτό είναι ένας στρατηγικός και ουσιαστικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2016. <παιδεύτερο> Και στις αγορές λοιπόν βγαίνουμε το 16. και μισθό θα έχουμε 751 τον κατώτατο οπότε αυξάνονται το και από πάνω μισθή και θα βγούμε στις αγορές δύο ευχάριστα γεγονότα έρχεται και ένα τρίτο γενικότερο Το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους το πρώτο εξάμεινο του 2016 θα είναι το εξάμεινο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα κάνεις μέχρι το 2016 που θα έχουμε οικονομική ανάγκαψη Απεριμένη. Και θα δώσει την ευκαιρία σε συνδυασμό με την ε, επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμεινο του 2016. Σε Μαρίκα δεν θυμάμαι καλά, το 2016 είπανε πως θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη ή την παραμονή της εμφάνισης του του Χάλεη πάνω από τα τρίκαλα. Το 2016 το είπε με διάφορους τρόπους και θα αυξηθούν οι μισθοί, θα, δεν θα έχουμε έμφυα, το έχει πει και αυτό, θα δοθεί 13η αυτή έχει δοθεί ήδη από το 15. πέρασε βέβαια το ξεχάσατε έχουμε ήδη 4 μέρες το 2016 αλλά να θυμίσουμε στους συνταξιούς ότι πριν 10 μέρες Ε, πριν και γύρω στι 22, πότε δίνεται η σύνταξη, πήρανε τη 13η. Ούτου χρώστεγε ο Σαμαρά, την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, Βγαίνουμε στι αγορέ, ο μισθό και έρχεται και η ανάπτυξη. Το 16 το είπε και ο Τσάκονα, το είχε πει ο Τσάκονα παλιότερα, πριν από τον Τζίπρα. Κανεί δεν πίστεψε το Τζάκονα, πίστεψε όμω τον Τζίπρα. Και να τα αποτελέσματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Το τηλέφωνο το είπαμε, σα περιμένει με λαχτάρα. Και φέτο, 2 200 Πάρτε, πείτε, εκτονωθείτε. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα Real και no, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι το στούντιο papakirialfm.gr. Ο Νίκο Απρανίδη εδώ στην πρώτη live εκπομπή του 2016. Θα πάνε καλά όλα τα πράγματα, το έχει πει ο Αλέξη Τσίπρα, το 2016. Αλλά ξέρετε κάτι, και να μην πάνε το 2016, θα πάνε όχι το 2017, ούτε το 2018, ούτε το 2019, κανεί δεν νοιάζεται για αυτέ τι. Ορφανές χρονιές θα πάνε καλά τα πράγματα το 2020 και το 2021. Δεν το λέει ένας, το λένε δύο, είναι πολύ αγαπημένοι, τους έχετε ψηφίσει επανειλημμένος, θα τους ξαναψηφίσετε μάλλον, είναι έγκυροι, τους αγαπάνε όλοι και έχουν και έργο να επιδείξουν όχι μόνο λόγια. Μέχρι το 2020 πάνω από το 50% του ΑΕΠ θα μπορεί να προέρχεται από την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό θα σηματοδοτεί μια αναπτυξιακή έκρηξη. Και μπαίνουμε στην επόμενη πενταετία της αναγέννηση της πατρίδας μας. και την επόμενη χρονιά του 21 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας. Τη αναγέννηση της πατρίδας μας. Ώστε σε 5 χρόνια από σήμερα 21, που θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, να γιορτάσουμε όχι από την επανάσταση. Να έχουμε οικοδομήσει μια Ελλάδα όπως αξίζει στην ιστορία της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 Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη Νέα Ελλάδα. Αυτή τη Νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Ώστε να ξαναχτίσουμε μαζί μια πραγματική Νέα Ελλάδα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Αγαπητοί συμπολίτε, θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλες πολυετή.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 Συγχαμένα πράγματα όλα αυτά. Από τον πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών. Θα σα αλύσουμε λίγο με αυτό το γαλλικό τραγουδάκι. Αλλά έτσι είναι γλυκούλι. Όπω πρέπει να είναι η χρονιά, όπω πρέπει να είναι η έναρξη. Ακόμη όλα είναι σε καθεστώ ψηλοημεία αργία έξω. Όσο δεν λειτουργούν τα σχολεία. Βέβαια και που λειτουργούν τα σχολεία, το μόνο που καταφέρουν είναι να έχουν ποτηλιάρισμα στους δρόμου. Γιατί τα παιδιά να μάθουν κάτι δεν τα μαθαίνουν. Ό,τι μάθουν μετά το σχολείο, με το που τελειώνει το, τα λύκια και όλα τα υπόλοιπα. Αν έχει κανείς, μπορεί και να μάθει κάτι ο Άγιος, ο Άγιος με πόλους Αγίους ο Άγιος εν ενεργία εν ζωή Αγίου, ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Διονύσιος είχε ένα πολύ καλό λόγο χτες για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα επειδή συγχύστηκε και αυτός πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως με το Σύμφωνο Συμβίωσης και τον εξέφρασε τον καλό του λόγο που αλλού μέσα στην Εκκλησία που νοήκος του Θεού. Δεν είναι μικρό παράδονο να ακούς ολόπληρο γιατί καθυστερήσαμε ζητώ συγνώμη και αργήσαμε να το λέει επίσημα ο Πρωθυπουργός της χώρα μας αν του έδινα ως ευχή και του λέγα να σ' αξιώσει ο Θεός αφού έφερες τόσο μεγάλη πρόεδο να σ' αξιώσει ο Θεός να παραστείς και στα συμβόλαια των παιδιών σου τι θα μου έλεγε με ηρωνεύεσαι με κατηγορείς τι μου λες Α, πραγματικά ο λόγος του Θεού από εκεί που πρέπει από αυτά τα στόματα έχουμε συνηθίσει πια να ακούμε μόνο λόγο αγάπης για όλους αυτούς που πιστεύουν, αυτούς που δεν πιστεύουν ό,τι ακριβώς είχε πει και ο Χριστός το τηρούνε κατά γράμμα όμως δεν ξεφεύγουν ούτε σπιθαμή, τίποτα ακριβώς και είναι πολύ ευχάριστο αυτό γιατί είναι μια σταθερά η θρησκεία στη ζωή μας ο Τρίφωνας Αλεξιάδης και αυτός μια σταθερά τώρα τελευταία στη ζωή μας που δημιουργεί όμως αστάθεια αυτό είναι ένα αντιφατικό σχήμα αλλά έτσι ακριβώς συμβαίνει χτες το πρωί μίλησε εδώ στο Γιώργο Ψάλτη Ρωτάνε πάρα πολύ, τι γίνεται με τον Ένφια. Αλλάζει ο Ένφια από τον χρόνο. Έρχονται και νέε αντικειμενικέ. Πότε θα έρθουν οι νέε αντικειμενικέ, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα και στο θέμα του Ένφια. Και στο θέμα τα υπόλοιπα φορολογία, θα πω κάτι. Και ξέρω θα το πάρει η ελληλοφρένια μετά και θα γίνει σχετική πλάκα. Ο κόσμο δεν χρειάζεται ούτε να πανικοβάλλεται ούτε να ανησυχεί. Στον Ένφια, ω σύνολο το 2,65 mm. ό,τι πληρώναμε θα πληρώσουμε. Η Λινοφρένια το πήρε, σχετική πλάκα δεν γίνεται με όλα αυτά πια γιατί έχουμε καταλάβει, έχετε καταλάβει και ως ακροατές δηλαδή τι ακριβώς παίζει τα τελευταία χρόνια με αυτές τις δηλώσεις των Υπουργών πόσο μάλλον των Υπουργών Οικονομικών που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, την τσέπη και τελικά τη ζωή μας. Άλλα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά τώρα Καλή χρονιά, χρόνια πολλά ναι. Ελπίζω το έτος το καινούργου να είναι καλύτερο Θα δείξει, τώρα αρχή είναι δεύτερη χρονιά αριστερά Η πρώτη καλά μας πήγε πολύ Αυτή είναι από καλύτερα πολύ μαλακές πολύ μα... Θα δει ότι θα καταλάβει σε 20-30 χρόνια τι ογκόλοι θα πείσαν τελευταίο. Τι ηγέτη θα πείσαν τελευταίο. Α, ah, ναι, ναι, ναι. <laughs> Είπε ηγέτη ή κέτη δεν άκουσα καλά. <laughs> η, ηγέτη, ηγέτη. Με κάπα, ηγέτη. Να σου πω ένα σενάριο, ρε Αποσόδη. Πρωθυπουργό Κυριάκο. Πρόεδρο Δημοκρατία, ο πατέρα του. Αυτό θα ζει σε 150 χρόνια. Υπουργό Παιδεία Αμβρόσιο. Και ηγέτη του ήρε ζα η ντόρα. Ούτε ο Φόσσκολο, ε. το σενάριο σου. Αρκετά διαστροφικό. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά! Καλή χρονιά, χρονιά πολλά και Ευτυχισμένο πώς... το νέο έτο τη αριστερά! Έτο, έτο, δεν ξέρω! Ποια αριστερά, ποια αριστερά, δεν υπάρχει αριστερά, τέλο. Περιμένουμε να έρθει αριστερά. Α, ναι. Ενωμένοι βέβαια, έτσι. Κυρίω, αν κάτι είμαστε, είμαστε ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Λοιπόν. Δηλαδή υπάρχουν οι τζιχαντιστέ, εμεί είμαστε οι διχαντιστέ. Από το διχασμό, από οι διχαντιστέ. Από, από τη στιγμή που σα έχει βγάλει το σύστημα μισθό, δεν πρόκειται να κάνετε επανάσταση. Και εγώ βάζω και σίγημα το σπίτι μου ολόκληρο. Όταν το σύστημα σου έχει βγάλει μισθουλάκο και είσαι βολεμένος ναι, ναι. και βγαίνει ο άλλος και λέει κάντε κι εσείς κάτι γιατί εμείς μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, ας το γάμπισε εδώ το, το θέμα ναι. τώρα μπήκε ο πελάτης για να το τ' σου μα, μετά λ**. Λ**. γιατί τα θες και εσύ πληρώνουνε κι όλας και Ναι. Είδατε που εσεί και ο λαζόπουλο αν δική σα τον αρχοδομο. Δεν είναι αρχαιόθεω. Το σύγχρονο μάρα δικήσα όχι και τον αρχοθέω. Ένα, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν βγήκε τώρα προεμποδική δημοκρατία. Ότι ήταν να βγει και δεν βγήκε επειδή είπε ο λαζόπουλο και εμεί κάτι. Αφού αν δική και από βάσει και το λαζόβουλικό. Ότι ήταν στο παραλίγο. Δηλαδή θα βγει ο άδουνη με ένα 11, έτσι μόνο του. Ε, ξέρω εγώ. Ναι, καλά και εγώ οριακό το όβλεπα. <laughs> Εντάξει, τώρα εγώ σου κάτω στηρίζω, τσικό θα στηρίζει, χέστη κατόριθαν. Το θύμιο σκέφτομαι. Πάτο εγώ φίλω να τον πιστεύω στον άδωνο. Μόνο έχει Ένα κεφάλι μόνο, πολλέ πέτρε έχουν πέσει. το δικό στο και κεφάλι και... θα χανόταν. Κάτάξε, να συζητώντα τον κουμπί, έτσι. Τι έχει ο κούλι. δεν καταλαβαίνω. Ε, ε, ε, αυτό λέω δεν έχει τίποτα, οπότε μου φαγη αρχή. Δεν είναι ότι δεν έχει τίποτα, είναι ότι μα προσφέρει το εξή ανεκτήματα ότι θα σκάσει τώρα. Αυτό είναι λίγο. Είναι λίγο να σκέφτεσαι τώρα να σκάει να κοιτάει, να γίνει τσοτάξι και να μην είναι μπακογιάνι Το κόμμα. Άρα συζήθουμε το κούλι τώρα, βιβλία. Τώρα αν το τζατζικό κατουρημένο, οι μαράκι δεν το λε. Τυχαίνει να το δει, σε μια συνέντευξη. Πά το φιλήσει. Γιατί αν έλθει ένα αρχηγό, θα το φιλήσει. Και να σου τζατζίκι. Να σου δώσει χειραψία και να έχει πιάσει το πουλί του πριν, ε, δεν κάνει άλλη δουλειά. Ερέσει σε διαγωνισμό, Μαρία, ποιο θα βγει πρώτο. Τι παίζουμε. Ο Μιτσατάκη και ο Μαϊμαράκη Εγώ ελπίζω ο Κυριάκο. Τώρα στηρίζουμε με τα μπουνιακούλη, ε. ε. Μπορεί, μπορεί ε, ο Κυριάκο. Μπορεί, μπορεί και α... εμεί θα στηρίξουμε. Εμεί θα φάμε τι ελληνοφρένε πριν να στηρίξουμε. Κυριάκο. ο μέχρι τώρα άδονη. Ποιον στηρίζει ο Άδονη. Κούλη. Άντε, καλή. Θα μου τρώσουν. Περιά πολλά. Ναι, ναι, τι θε. Τρει φορέ έχω πάρει. Ναι, και τι έγινε. Το ένα είναι το βαρετό. Δηλαδή, παίζει μια φορά μετά τα κοιμάσαι. Παρά τα μα. Πάρε με τρει φορέ να το χαρώ. Να τη λίγο. Λοιπόν, άκου να δει. Η μανούλα μου σε αγαπάει πολύ. Και σε ένα η μανούλα σου έλειωσε, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Έλα, έλα. Γράψτε τηλεφωνάκι να την πάρει. Πόσο γιατί... θα υιοθετήσω. Δεν έχω, δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Να πάρ δουλέψει. Βρήκα όλη τη λύση. <laughs> Να σα κάνω παιδιά μου. Ρε, ανοίγει η ψυχή, της, λέω, όταν, ε, τη βάζει, ε, της μάνας σου λέω. Τη μάνα σου. Όταν βάζω το ραδιόφωνο και τσακούει, θα χαρεί πολύ να τσακούσει. Θα ακούσει να με ελκύ. Πες τα με πάρει τηλέφωνο, βράζει μια φορμή και παίρνει. Εγώ δεν την παίρνω. Ε, δεν πρέπει, θα το καταλάβει, αι. Πες κάτι άλλο, ένα ψέμα. Πάρε εκείνο είναι ο ριλάκι, βρες το. Όλοι οι που το κάνανε δεν ξέρανε. <Κι> ναι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έλα, πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, και χρόνο. Περνάνε τα χρόνια με την αριστερά του γρήγορα και ευχάριστα.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 Να δείτε που θα πιάσει Του Σαββατογεννημένου η ευχή Του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως Για όλα αυτά που θα γίνουν λέει εδώ ο Σπύρος, Τίτλος του τραγουδιού στα ελληνικά Η μπαλάντα των ευτυχισμένων ανθρώπων Αυτό το γαλλικό που ακούμε Γι' αυτό το βάλουμε επειδή νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι Σχεδόν όλοι και τυχεροί όπως είπε ο Αλέξη Τσίπρας Γι' αυτό βρήκαμε ένα τραγούδι που να ταιριάζει σε όλα Αυτά το 2016 μπήκε, εδώ και τέσσερις μέρες, όμως κάναμε και έναν απολογισμό, το κάνουμε όλοι για το πώς ακριβώς πήγε το 2015. Το 2015 που φεύγει θα μείνει στην ιστορία ως το έτος του αγώνα και της αλληλεγγύης. Η χρονιά που ο ελληνικός λαός σήκωσε το κεφάλι ψηλά και διεκδίκησε με παρησία το δίκιο του. Και το μήνυμα δημοκρατίας και αξιοπρέπειας που έστειλε στα πέρατα του κόσμου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη συλλογική μνήμη. Θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για όσους αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο. Πολύ ωραίες παρατηρήσεις για το τι έκανε ο ελληνικός λαός το 2015. Σωστά τα λέει εδώ. Όπως είπε ο Τσίπρας, ο λαός σήκωσε το κεφάλι ψηλά. Η κυβέρνηση σε αυτή την κατάσταση ακριβώς το κόμμα το συγκεκριμένο... Που συνέβαλε, το ε, βοήθησε να σηκώσει ο λαός το κεφάλι ψηλά. Την μία εβδομάδα ψήφισε ο λαός με το κεφάλι ψηλά, 62%. Την επόμενη, ακριβώς όμω εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, μετά από 17 ώρες μάχης, ε, έκανε αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Κατέβασε το κεφάλι η κυβέρνηση βεβαίω, χαμηλά. Όπως κάνει κάθε κυβέρνηση μνημονιακή τα τελευταία 6 χρόνια, πάμε 6-6,5 χρόνια, σε αυτόν τον τόπο... Η είδηση η δραματική της ημέρας είναι αυτή α, το θάνατο των δύο ανδρών στο μεσολόγη, στην Αιτουλοκαρνανία που την πρωτοχρονιά απασχολούσε. Σήμερα το πρωί βρέθηκε το αυτοκίνητο. Ε, προφανώς δεν έχετε δει τηλεόραση. Αν παρακολουθούσε κανείς ε, τις, τα, τα κανάλια που είχαν live από την περιοχή θα έβλεπε την Ελλάδα σε όλο τη το μεγαλείο πώ ακριβώς λειτουργούν οι υπηρεσίες ακόμη και σε αυτά τα πολύ τραγικά περιστατικά. Ήτανε ένα χαντάκι ένας δρόμος καταρχήν προφανώς από αυτόν τον δρόμο ξέφυγε τη πορεία του το αυτοκίνητο εμείς παρακολουθούσαμε αυτό τον δρόμο στην άκρη είχε αυτό το, την πρασινάδα που έχει εκεί η περιοχή ούτε όριο μεταξύ δρόμου χωραφιών δεν υπάρχουν στην ελληνική επαρχία ειδικά στην Ετωλοκαρνανία τίποτα από αυτά αυτό λοιπόν εκεί αυτή η πρασινάδα στην άκρη Του δρόμου, μέχρι να αρχίσουν επισήμω το χαντάκι, τα χωράφια, γεμάτοι με πλαστικά ποτηράκια, σκουπίδια που πετάνε οι διορχόμενοι ή τα έχει πάρει ο αέρα. Σε πάση περιπτώσει, κανεί δεν τα μαζεύει. Ανθιπολεπτομέρεια όλο αυτό. Ακριβώ δίπλα ήταν το χαντάκι όπου μέσα ήταν το αυτοκίνητο. Δεν το βλέπαμε στο το αυτοκίνητο, βλέπαμε αστυνομικού διάσπαρτου να κοιτάνε τον ουρανό. Ε, οι κάμερε ήταν στα 10 μέτρα από την ανάσυρση του αυτοκινήτου. Οι κάμερα ήταν στα 10 μέτρα. Ε, στην απέναντι πλευρά κόσμος πάνω από 500 άτομα είχαν μαζευτεί όλοι εκεί οι χωριανοί να βλέπουν τι την ανάσυρση του αυτοκινήτου των σωρών δεν καταλάβαμε παρακολουθούσε εκεί με αγωνία ο κόσμος ε, οι κάμερε ξαναλέω στα 10 μέτρα και κάποια στιγμή επειδή βγάζαν τις σωρού, αναγκάστηκε εκεί ο αστυνομικό Διευθυντή, ποιος έδωσε την πολυεφή έντολη σήκωσαν ένα σεντόνι το κρατούσαν δύο αστυνόμοι τι ήταν αυτοί πολίτες, κάτι, εν περιπτώσει, σαν τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, για να μην βλέπουν οι κάμερε που ήταν όμω στα δέκα μέτρα, τι ακριβώ συμβαίνει στην περιοχή. Σε κάθε οργανωμένη χώρα, κάθε αστυνομικό διευθυντή, η επικεφαλής μια τέτοια προσπάθεια, το πρώτο που κάνει είναι να απομακρύνει τι κάμερε σε ένα σημείο που να μην επηρεάζουν την έρευνα, να σέβονται την λύπη των συγγενών και την μνήμη των νεκρών. Τίποτα από όλα αυτά. Ένα. Καραγιός Μπερντές στην όλη περιοχή από όπου και αν το κοίταγε κανείς και βεβαίως παρακολουθήσαμε όλοι live αυτό που συνέβαινε πριν μία μισή ώρα περίπου στην περιοχή τα χρόνια έρχονται, φεύγουν οι αντιλήψεις όμως κοινοτροπίας κυρίως με πολύ δύσκολο τρόπο αλλάζουν αν αλλάζουν και έδωσα 3 ευρώ και είμαι σε δίλημα. Μα... Ωραία επένδυση έκανε εσύ. Α έκανε μια βόλτα την Αττική εδώ έτσι για να ξεχαρμανιάσει, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τι επένδυσα, Τι θα έχει και 20 λεπτά, αρέσκει. Ο ΝΕΔ, πρωτοπορία ζει το ΗΕ. Ο Νεύ και πρωτοπορία δεν πάει μαζί. Είναι το καλύτερο κόμμα. Ναι, ναι, σε κόμμα. Ή ο αξιότερο, ο Μεϊμαράκη και ο Μιζοτάκη και είμαι σε δίλημα. Εντάξει, εγώ θα σα πρόξω στο Κυριάκο. Και ο Μεϊμαράκη με θυμίζει το μεγάλο μου θείο. Ναι, τον είδαμε λίγο το Μεϊμαράκη, <laughs> τον είδαμε, <laughs> φτάνει. Εντάξει, καταλάβαμε. Θα είναι ο Λίγ Διαφέρο βέβαια γιατί θα ξεκινούν λίγο περισσότερο η βουλή, θα γίνει λίγο περισσότερο θρούμπα. Έχει ενδιαφέρον κι αυτό γιατί με τον Κυριάκο θα μας φάει ο πολιτικός πολιτισμός θα ξεράσω. Έλα χορευτάρα Θα μπορούσε πριν κλείσετε για Χριστούγεννα για να ξαναβάλει τα κάλαντα από το χθεσινό επεισόδιο στο κλείσιμο Του Ζωλιά. Να, ναι, ναι προ τον τσίπρα. τέλειο. Καλήν Χαλό Γάμο, γάμο αρχοντικό σα, Φόρου χρωστά μεσημερών. Και και τέλει βρεγόλοι, Τον ουρανό Χρέη, χρέη στη φύση όλη, Με στο μαξί μου τη Μια φά, μια φάτνη παραλόγων, Να το πουλεν των δανειστών. Έκπη, εκπίτη των κόλλων. Θα ξεπουλήσουν και τους κόλλου μα. Απ' τη Συρία έρχονται τρει να, τρει Και εσύ αφήνει να πνίγουν χωρί, χωρίς να λήψει ώρα. Μέρι Τσίπρα, χρόνια κουλά. Έλα. Τι ζεμπεκιά ήταν αυτή η χρυσαγόρη μου, τι θέλει να μα κάνει. Εννοεί το πρώτο λεπτό επεισόδιο πριν φύγουμε για Χριστούγεννα. Αυτό εννοώ. Α, ναι, τι ήταν ζεμπεκιά. Ναι, ναι. Λεβέντικη. Πάρα πολύ λεβέντικη. Έτσι. Και αυτά τα γυαλιά του τσολιά. Ναι, όνειρο. Πάρα πολύ ωραία. Τη αρέσουν, ναι. Mm. Από την Τουρκία το έχω πάρει. Του πάνε πάρα πολύ. Απ τη oh. Oh. Oh. Ah. Α από τη Σμύρνη. Από τη Σιγκρού. Σε είχαν διώξει πέρυσι εκείνο ο Μπράβο που σε είχε σμπρώξει. Και προπέρυσι γενικώ όσο είχαμε σαμαρά υπήρχε αυτό. Γενικώ υπήρχε έτσι μια ισάνσα ακροδεξήλα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Με το έχει να κάνει και με το σαμαρά, έχει να κάνει ποιο είναι και η κυβέρνηση. Αν θυμάσαι Aha. και στο Σύριζα πέρσιμα αφήναν από μέσα. Φέτω σύζερι καμιά ανοιχτή πόρτα. Ακριβώ αυτό θέλω να πω ότι ο πιο κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ανείγιε τι πόρτε του στο Τζολιά. Εκτό Αν από το πασόκ, Το πασόκ όμως. είναι πάντα κολλημένο, Είτε είναι Ήταν κυβέρνηση αντιπολίτευση, δεν σε αφήνουν να μπει στο για πλάκα. Έχει ναι, κάτι προπασόκια και απέξω συχαμένα. Αυτά τα, τα κλασικά, αυτά που σου έχουν φάει όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή, που δεν περνά σου για 1% να έχουν. Το ίδιο είχε γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρσι είχαν καλοδεχθεί Ότι ο Σίζα είναι πασόκ με ενοχές. δεν είναι πασόκ καλό. Όχι. Η σάτειρά σα ενοχλεί πολύ την εξουσία. Χαζομάρες. Όχι, αυτό είναι. Θέλω κάτι από τα παλιά. Από τότε που είμαι μικρό και αμούστακο αγόρι. Τα κάλαντα θέλω. Ποια κάλαντα? Τα δικά σου. Τα κάλαντα του αποστόλου. Καλήν ημέρα να Φτάνει! Λεφτά! Α σε με καημένοι τώρα πες στο κάτω είμαι έτοιμος μέτρες! Καλήν ημέρα να Λεφτά! Απ' Δεν έχω! Στα αρχαία μου! Ορίστε! Στα μου! Αρχή... <σχει> Γεια σα, Να τα πω. Όχι, δεν θέλω να Γιατί τα πω. Γιατί αρχιμήνια θα... και αρχιή θα... χρόνια. Θα... Λεφτά. Έλα, παιδί μου, φεύγει. Δώσε μου λεφτά. Άι, φύγει από εδώ. Δεν έχω ρεχθεί. Τι μόνο αυτά. Όχι, αλλά να μου πουν. Δηλαδή, εκεί να δω. Δώσε το πρωτοβάρι. Πάρτε. Καλήν ημέρα, Ναύρχοντε. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Πάρτο δεκάρκι και καλό σου. Λίγα, είναι λίγα. Δεν έχω. Αφού τα είπα δώστε μου λεφτά Δεν έχω λεφτά Θα να βάλω πετρέλαιο Δώστε μου λεφτά Δεν έχω Ή Θα βάλω πετρέλαιο θα ψωφίσω Και με αυτά τα ωραία φτάνουμε και στο τέλος της πρώτης live εκπομπής του 2016 Έχουμε το λαό, το τρίτο μέρος του Μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε όλα τα νεότερα Είναι και πολλά ασφαλιστικό και όλα τα υπόλοιπα που παίζουν γιατί και ο υπόλοιπο πλανήτης όπως είδατε μέσα στην Ανατολή δεν ήταν καλύτερά του ποτέ δεν ήταν αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μάλλον κάτι δεν πάει καλά Τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια δεν έχουμε σήμερα ούτε αύριο έχουμε την άλλη Δευτέρα Τρίτη καλά να πάνε όλα και αυτή τη χρονιά όπως πήγαν και τι προηγούμενε, καλά κουράγια με δύναμη και υγεία Έλα ρε, Αποστόλη πια. Ε, ε, χρόνια προσπαθώ να σε πιάσω. Τι θα γίνει με σένα. Ε, δεν είναι έτσι εύκολο. Εγώ χρόνια τώρα μακριά ε, σου λιώνω. Έχω χρόνια πολλά. Σε σένα και στη λατρεία μου το φίλο σου. Περάσαν αυτά. τα χρόνια πολλά. Δεν θα έχουμε χρόνια πολλά. Έχουμε αριστερά τώρα. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε. Δεν θέλατε πασόκ. Τώρα έχουμε πασόκ με ενοχές Δεν θέλατε το πασόκ το κανονικό. Α, πασόκ α, με ενοχές, δεν Χώρας, που ψηφίσατε Πασόκ με ενοχέ, Άι, παρατήστε με. Τι κάνει γιό σου. Έχει, μάθει πάλι κουβέντε. Χρόνια σα πούμε, ήτανε μικρό το παιδί, τώρα παλιίκιο φαντάσει έχει ακούσει. Αυτέ οι οικογένειε που με παίρνετε κάθε τόσο δεν σα, έχουν πάρει όλο μανάδε με γιου. Που πρέπει είναι, να αποκαταστήσω ναι. τόσο. Τόσαξ όγκα μα δεν έχω πληροφοθεί <laughs> ότι έχω κανονικά. Φοβερό. Θα υιοθετήσει κιόλα. Πώ τη λέγανε τη μανούλα με το γιο το φοβερό. Τώρα με κυριάκο πια μανούλα. Όχι, μια μανούλα που τη έλεγε ότι ο γιο τη είναι φοβερό τίποτα. Δεν θυμάμαι τώρα. Λέω σε μανάδε διάφορα. Ή με τη μανάδα ή με πολύ. Το μανάδα είναι Ισπανικό, δεν ξέρω να ξέρει. Έτομα ότι ξεντίζει να Και μου σπάει τα Θα το πω.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 Τώρα, να ξαναέρθει η πολυεθνική, εδώ να η πολυεθνική, <Λεδοί> να τρία <παίρνεις 3 Λεδοί> κατοστάρικα, <Λεδοί> να τα 12 ώρα για τρία και τέσσερα κατοστάρικα. Είναι αυτό έτοιμα. <Λεδοί> για να πίνουμε <Λεδοί> τη μαλακία που δεν έχει νόημα η <Λεδοί> <Λεδοί> συγκεκριμένη νομίζω φορολογείται και στο Λουξεμβούργο. Τουλάχιστον τρία 3 κατοστάρικα, 3 αυτό είναι το θέμα που φορολογείται, θα φορολογηθεί όπου θέλει. Τη παπάρα επιστήμονα. Μην μιλά, Έτσι έχει μπει ο ένα χρόνο στην αμαρτία. Εγώ συνάντησα τον Σιμίτη στην Ακαδημία και τον έκραξα. Δηλαδή τι θέλει να πει, Μα θα υπαγορεύει και το κράξιμο ή τη σφαλιάρα που έφαγε ο βουλευτή. Εδώ πέρα το Μπουκουέ 40 χρόνια και πληρώνεται κιόλα γι' αυτό γιατί είναι μέσα στη Βουλή. Κάνε που κατεβαίνει τη σταδίου. Γιατί δεν λε ότι γι' αυτό δεν κάνει τίποτα. Και ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν προσφέρει τίποτα τελικά. Και σε πείραξε ένα που πλακώσανε τύχη στην Ισπανία που ρίξανε πουλιά ωραχόλοι. Η τρικημία εκρανίω σου δείχνει σε πιο κόμμα είσαι, έχει λογική, θα τη δηλώσει Ας... τη ζωή στη τελευταία τη, παρατήρησα. Ας... Αλλά okay. ρυφτείτε λίγο καλύτερα πια. Oh. Έλέω, oh. αυτό oh. το τριμπούρ που υπάρχει μέσα στο μυαλό σου, αυτή τη στιγμή, oh. σου καρφώνει oh. το κόμμα που ψήφισε. Oh. Αν και πω oh. oh. ότι oh. κατάλαβα έτσι πω σε κόβω, και αυτό το εξάγιμο θα αλλάξει κόμμα, γιατί η ζωή θα κάνει δικό τη κόμμα, πάει ο λαφζάνη, σταψάνω κι αυτόν. Oh. Θα λε oh. κάποτε oh. ψήφισε αλλά παζάνει. Ποιο oh. λαφάζει. Αυτό. Και τώρα θα δει το κενό τη ζωή. Άρτε, καλώ τέλο. Δεν το βλέπω πάντα. Είστε εσεί, η ταξεντίδε, ό,τι πρέπει για αυτή την αριστερά. Είχε συνηθίσει που δεν είσαι σε μια θέση. Μεταφέρει από πιάτσα σε πιάτσα κάθε τόσο. Είναι η ίδια λογική. Από πιάτσα σε πιάτσα. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν κακ******. Συνασπισμό παγιά, συνασπισμό. εσωτερικού, ναι. Τώρα λαφαζάνει, αύριο ζωή. Είναι αυτό που παίρνει κούρσα για να πα από εδώ που εκεί τον πελάτη. Απλά εσύ είσαι πάμε. ο πελάτη αυτή τη στιγμή και δεν το καταλαβαίνει. Έλα, τα πάμε. Άμα, Μίλησα εγώ, δεν χρειάζεται μπρελή. να μιλήσει άλλω. Έτσι δημοκρατικά θέλω. Ωραίο τρόπο, ωραίο επίπεδο. Τσόκαρο. Σε το σημήτι, θα του πω συγχαρητήρια. Ευτυχώ μα έβαλε στο ευρώ με τα πλαστά στοιχεία να ξεβραγκωθούν μερικοί αριστεροί σε 10 χρόνια. Αυτό θα του πω. Εσύ Αυτή η αριστερή που ψήφισε εσύ βέβαια. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται να του κάνω τίποτα, αλλά μα βρεθώ στο τραπέζι σε χώρο θα τον ευτίσω. Εντάξει, πάρει από το χασάπι πριν και ένα κιλό κρέα. Να είναι τα μούτρα του σημίτη και το κρέα. Τα μούτρα κρέα. Ανέγα γι' Από Αυστραλία περνώ. Είπα στο δικό σου χθε ότι ήσυλα να. η φαξ. Σε την υχάξ ή μου και τι λέω ότι στι αρέσει 10 λεφτά, τη Καλά υπάρχει Μα και συμπληρώνει 3 ευρώ για να πάει να ρίξει λευκό. Όπως βλέπεις, υπάρχει. Ρε, μου, με 3 ευρώ αν δώσω σε άστεγο θα φάει θα χορτάσει, θα φάει και το αδέσπο το δίπλα που το, το βράδυ. Μα νομίζει αυτό που θέλει να πάει να 000, ναι ρε φιλαράγη, κόμμα τραβεστή είναι Γι' αυτό το πήγε ο Σαμαράς Συγκρού Ο Αποστόλης Αυτός ναι Αποστόλη, ξέρεις γιατί η εκκλησία και ο Αμβρόσιος ε, Είναι ενάντια στο σύμφωνο συμβίωσης Γιατί Γιατί αυτοί το έχουν λύσει στα μοναστήρια Συμβιώνουν στα... χωρίς σύμφωνο Συμβιώνουν στα μοναστήρια, στην εκκλησία γενικότερα Όλοι οι μητροπολίτες Το έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό Αλή σε εμάς <Τοχει>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 Et de la rigolade, rouleurs flambeurs ou de gentils petits vieux, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux, comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux